Ε, και Απαντώ εγώ. Και τι να ζητάει. Ένα αρχίζει. Επείο τη ομόνια. Πολιτικό κρατούμενο έξιμηών από τη φούρνο. Στο ψηλόβολο, αρχέ του μάει, τελειούν. Ψυχέ πολύ να πρόσωπο. Τι καρτεράει δρομανάκι. Κλαδί να παίζουν, κόσμο κλετάει, τι ώρα πάει, δύο. Seo, senos sos que esti Εδώ έχω γνωστού. Αγαπητέ Λευτέρη Αλλά τέτοια νώρα, μη βαρύνω τους Που δίνεις ένας καλός μου φίλος Ότι στο δίσκο αυτό υπάρχει και ένα τραγούδι ακόμα Το Τσάμικο Είναι το τελευταίο του δίσκου Και συμπεριλαμβάνει ε, το τραγούδι αυτό το στίχο Η Ελλάδα που αντιστέκεται Η Ελλάδα που επιμένει Και όποιος δεν καταλαβαίνει Δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει Η Ελλάδα που αντιστέκεται Βεβαίω ου Η Ελλάδα που επιμένει Κι όποιος δεν καταλαβαίνει Δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει Χαλώς όρισες πουλί μου Μοναξιά ελληνική Από αγαπη θεύγεις έρχεσαι Πηγαίνω έρχεσαι Όλα αυτά Επειδή σήμερα είναι μέρα ε, μουσικής Και είπαμε να το ξεκινήσουμε λίγο μουσικά. Θα έχουμε τους συνεργάτες μας, τους βασικούς, αυτούς που κάθε μέρα εδώ μας ξεδιπλώνουν τη σκέψη τους, την αντίληψή τους, το μέσα τους. Ξέρετε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Έχετε βάλει και εσείς ένα χεράκι για να τους έχουμε εμείς συνεργάτες, εκλεγμένοι, βουλευτές, υπουργοί, πολιτικοί, καλλιτέχνες, από όλους τους χώρους, δημοσιογράφοι. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μας. Έτσι λοιπόν τους έχουμε... Σε διάφορα ηχητικά που διαλέγουν ή επιλέγουν ή επισημαίνουν στίχου τραγουδιών, τραγουδιών και εμεί έχουμε φροντίσει να, τα, να βάλουμε αυτά τα τραγούδια ώστε να γιορτάσουμε την ε, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσική. Σήμερα ανέβηκε μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Πρωθυπουργό, μιλάει για πολλά. Πριν ανακοινώσει τα 80 ευρώ, που είναι ένα γέμισμα πια, αλλά θα το σπάσει μέσα σε τρει μήνε, μέχρι, μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί μετά θα έχουμε εκλογέ, μάλλον από ό,τι λένε όλοι. Ε, πριν ε, κάνει τι ανακοινώσει ανέβηκε μια συνέντευξη που μιλάει για το χρόνο των εκλογών Μέχρι τώρα έλεγε οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας Από σήμερα μπήκε η λέξη «πρόθεσή μου είναι» Έχω πει πολλέ φορέ ότι πρόθεσή μου, πρόθεσή μου, πρόθεσή μου να εξαντλήσω την ε, τετραετία Διότι θεωρώ ότι αυτό είναι το ε, θεσμικά ε, ορθό και επιβλημένο Διότι δεν μπορώ να βάζω στο ζύγι το κομματικό συμφέρον εις βάρος του εθνικ <ΡΟΣ> Γι αυτό, γι' αυτό το λόγο ακριβώ, επειδή δεν μπορεί να βάζει το κομματικό πάνω από το εθνικό, θα πρόθεσή του είναι να εξαντλήσει την τετραετία. Αλλά κάποια στιγμή θα πει: Εγώ είχα την πρόθεση, αλλά όλοι οι άλλοι, ο πλανήτη, η αντιπολίτευση, τα κόμματα, τα συνδικάτα, ο λαό, δεν με άφησαν να υλοποιήσω την πρόθεσή μου. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Βγαίνει όμω βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Λοβέρδο, δημοσιογράφο. Τρεισμέγιστο, τιτανό τεράστιο και ανακινώνει την ημερομηνία των εκλογών. Εκλογέ, κύριε Παπαδάκη, θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί, σας, γιατί εγώ θέλω να μεγελμήσει και αφήσει. Κατά 70% θα γίνουν γύρω στι 2 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα μετά. Αυτή είναι και η δική μου εκτίμηση. Δεν είναι διομοιβήμη, αυτό τηλεφωνία γιατί αντίστοιχα αναλόγω. Αντιλεπαν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μα, ο, ο, το περιέργο κλίμα είναι προστακεί. Καλά, σχεδόν βέβαια. 2 α... Οκτωβρίου έχουμε εκλογέ τώρα. Ναι, Εκεί κοντά. Όχι σχεδόν. Δεν σχεδόν βέβαια. όχι σχεδόν βέβαιο, είναι σχεδόν βέβαιο. Ο το σήμερα το πρωί, σήμερα το πρωί ε, στον Γιώργο Παπαδάκη είπε ότι 2 Οκτωβρίου συμπλύνουν μια εβδομάδα. θα έχουμε εκλογές, ραυτείτε, ντυθείτε, ετοιμαστείτε, το νέο Fuel Pass πάει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, οπότε μια χαρά έρχεται και κολλάνε όλα, μετά μην περιμένετε ούτε Fuel ούτε Pass, δεν θα υπάρχει τίποτα. Απολύτω, αν έχει ξαναβγεί ο ίδιο, δεν υπάρχει λόγο να κάνει όλα αυτά που κάνει τώρα, γιατί η οικονομία θα μπαίνει σε μια στενοπό και θα πρέπει, όπω και όλη η Ευρώπη και λόγω των παγκόσμιων εξελίξεων και κατατάξεων, να πάρουμε κι εμεί κάποια μέτρα. Έτσι κι αλλιώ, όλε οι χώρε σε πολεμικό κλίμα κινούνται. Πολεμικέ οικονομίε υπάρχουν και παίρνουν μέτρα πολέμου ή εποχή πολέμου. Άρα, παροχέ προ το λαό, έβνοια και όλα τα υπόλοιπα θα ξεχαστούν για κάποια Πάρα πάρα πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται. Τι θα γίνει τώρα εκεί στις 2 Οκτωβρίου μας λέει πάλι ένα μυστήριο, ένα μυστήριο θα γίνει, ο Γιάννης Λοβέρδος. Θα γίνουνε, θα γίνουνε. Σαν Α, το γάμο που δείξατε. Αμάτι τη ζητά συχνά θα γίνει ο γάμος. Θα γίνει ο γάμος του, της Νέα Δημοκρατίας με το λαό για μια ακόμη φορά. Γιατί ε, αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος. Σήμερα θα, σήμερα θα Θέλω εγώ σήμερα να νυμφ Σήμερα για σήμερα γάμος Το γάμο του Καλαγκιώτη. Σορεύω περιβολή. Μας κάψανε εδώ πέρα. Εδώ κι εγώ τι κι εγώ τι περιουσίας εγώ τα σοδανά! Σορεύω περιβολή. Σκατά. Σήμερα πω σήμερα πω χωρίζεται. Σακάταρες. Πατέρα, βάλ ακόμη 100. Ο νιός είναι πόδι, Αυτό είναι νηφικό για σένα. Πολύ τούλι έχει. Φοβάμαι μην πούς με παχαίνει. Πόδι, και προβάρει τον ηθικό της. Πόδι, και για πότε λες η πέθαρα να τον γάμο. Τι λες και σημανούσο. Ένα, όσο γίνεται το γρηγορότερο. Γύρω στις 2 Οκτωβρίου, μια βδομάδα πριν, μια βδομάδα μετά. Γάμου έχουμε, χαρέ έχουμε, σα καλούμε όλου. 2 Οκτωβρίου, όπω λέει ο Λοβέρντο, μπορεί να είναι μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά. Το μυστήριο θα γίνει να κρεμάσουμε και το σεντόνι το βράδυ στα αποτελέσματα. Νομίζω ταιριάζει μια χαρά. Έτσι λοιπόν, σήμερα τιμούμε την μέρα μουσική και ο γάμο, και το σήμερα γάμος γίνεται εκεί, εντάσσεται και αυτό που ακολουθεί μα το θυμίζει ο Γιώργος Καρατζαφέρη. Εμεί τον θυμόμαστε γιατί έχει βγάλει άξιου πολιτικού, έχει αφήσει πίσω διαδόχου, Βορύδης, Άδωνις, Βελόπουλος Ο Καρατζαφέρης λοιπόν Εδώ αναλύει, περιγράφει Απαγγέλει ένα Πολύ α, Τρελά, τρελά πολιτικό τραγούδι Το τραγούδι της Κάττης Γκαρμπή έχει περάσει λίγο απαρατήρητο Αλλά έχει εκπληστικούς στίχους Εδώ που είναι στιγιδό μου τους στίχους Άκουσε, άκουσε στίχους λέει Ελλάδα, χώρα του Η Ελλάδα χώρα του φωτό. του κόσμου αρχή και γυρισμός, αρχή και γυρισμός. Τόπος, που Θεός. τόπος που διάλεξε ο Θεός κάτι τρέχει πέρα βρέχει κάτι τρέχει πέρα βρέχει έρχεται δύσκολος καιρός έρχεται δύσκολος καιρός για φανταστούν αυτά μας λέγει το 93 mm. κάτσε σκέψου λογικέψου Την μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλη τα παιδιά του Πλάτωνα και μας rock, του, του Αριστοτέλι. σε γελάνε με σε και μεράκι, πλέγμα θάνατο, σε, σε, με σε, σε τρώει το σαράκι. Άρα με σε και το Άρα και τούλα. www.getygarby.gr Και ο Δήμαρχος πάνω στο τέλος. Αυτά μας θα έλεγε η Κετούλα, η Άρε Κετούλα. Από το 1993 ο Καρατζαφέρης είχε ενθουσιαστεί πολύ με αυτού του τοίχου. συγκλονιστεί και τους διαβάζει με το ανάλογο η ΙΦΟΣ γιατί έχουμε σήμερα παγκόσμια μέρα Μουσικής. Μέσα εκεί μπορεί να κολλήσει και ο κύριο Οικό Νόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν τραγουδάει, δεν τραγουδάει, είναι η αλήθεια, αλλά ο λόγο του είναι σαν τραγούδι. Είναι για Eurovision. Κατευθείαν, να στείλουμε το οικονόμου να πάει στη Eurovision. Όπω επισημαίνουν έγκαιροι, έγκαιροι, έγκαιροι διεθνεί οργανισμοί, η Ελλάδα δαπανά περισσότερο από το 3% τη ετήσια οικονομική παραγωγή τη για να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει. Η Ελλάδα και σε αυτή την παγκόσμια Κρήτη. την παγκόσμια Κρήτη την παγκόσμια Κρήτη την κρίση προηγείται Ηγείται και αποτελεί πρότυπο προσμίμηση και αποτελεί πρότυπο προσμίμηση σε ό,τι αφορά τη στήριξη της κοινωνίας Μπράβο! Πέντε λέξεις είχε να πει Το βασικό είναι ότι είμαστε πρότυπο προσμίμηση για όλο τον πλανήτη στην παγκόσμια Κρήτη σύμφωνα με του έγκαιρους Οργανισμού που έχουν καταγράψει όλο αυτό με την Παγκόσμια Κρήτη και το πρότυπο. Είμαστε πρότυπο προ Σε ποιον τομέα στι παροχές προς τον λαό. Αυτά λέει ο οικογό για την κυβέρνηση την οποία υπηρετεί. Συνεχίζουμε εδώ τώρα. Θα ακούσουμε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο πώ στημάει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής Πάμε για τον Άδωνη. Θα πάρουμε τη βάρκα να βρούμε γιατρό, παιδίατρο για του Ολόκληρο νησί, χωρίς γιατρό. <Τα παραβανονικές> Καλημέρα Γιάννη! Θα πάνα να βρω τον Άθωνη! Να βρω και παθολόγο, να βρω και όσο λέει τον Λόγο. Έλα! Να βρω και παθολόγο, να βρω καρδιολόγο. Έλα ρε Γιάννη, στείλτε γιατρό στην Πάρα γιατί θα γίνουμε από δύο γοριά χωριάτες. Έτσι, τιμάτε και τιμάμε σήμερα εμείς την παγκόσμια Μέρα Μουσικής αλλά δεν πρέπει να λείπει και ο Πρωθυπουργός από αυτή τη γιορτή. Τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί και όπως είπε και ο μεγάλος αστροφυσικός Stephen Hawking για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. <Το> Θέλει δουλειά πολύ. Τους δουλειά Η κυβέρνησή μα με πολιτικέ παρεμβάσει κάνει πράξη όλα όσα έχει εξαγγείλει. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Πάντα έρχεται ο κύριο Κονόμου να μα επαναφέρει από τη γιορτή που έχουμε εδώ με την μουσική, να μα φέρει στα σημερινά ο κύριο Κονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο από το press room. Μα είπε τώρα εδώ ότι εφαρμόζουν αυτά που έχουν πει. Αλλά δεν είπε μόνο αυτό, το είπε και χτε, προχτέ μάλλον, αλλά το επανέλαβε και χτε. Αισθάνεται την ανάγκη να μιλά για τον περίφημο πολιτικό ανθρωπισμό. Κάνουμε πράξη τη βασική μα αρχή: Να είμαστε δίπλα στου πολίτε, γιατί πάνω απ' όλα άνθρωπο. για τη Νέα Δημοκρατία ο πολιτικό ανθρωπισμό. είναι βασικός πυρήνας της ιδεολογία και της αντίληψής της. Παπάρια μάντολες. Με σκληρή δουλειά, με επαγγελματισμό, με σχέδιο, μετατρέπουμε κάθε οικονομική δυνατότητα που δημιουργεί η πολιτική μας σε κοινωνικό και Τρεις πέρδικες. Και ραφίνες παραπέρα. Αυτά λοιπόν ο κύριος οικονόμου τα είπε στο πρεσρούμ είναι δεύτερη μέρα που το λέω ότι η πολιτική τους διέπεται από τον πολιτικό ανθρωπισμό και εφαρμόζουν ό,τι καλύτερο και είναι και πρότυπο και είναι για παράδειγμα παγκόσμιο και άλλα τέτοια πάρα πολύ ώρα. Θα συνεχίσουμε τη γιορτή για τη μουσική γιατί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ακούσουμε και την αδερφή του. Ταλέντο. Έχετε κάποιο τέτοιο, ας μην πω ταλέντο, να πω χάρισμα, κάποιο χόμπου, κανένα, ζωγραφική μουσική. Δεν δε ζωγραφίζω μια εισαγραμμή. Μουσική ναι, μου αρέσει πολύ και τραγουδούσα κάποτε. Α. Α, αυτό ναι, έπρεπε στα διάφορα, στις διάφορε παραλίες των Χανίων με μια κιθάρα. Δεν καταλαβαίνω τι αντιδράσει. Τραγουδάει τόσο όμορφα. Ένα γλάισμα, μόλι ακούσαμε. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν και αυτή που είπε ότι τραγουδούσε και αυτή που τραγουδούσε. Με μια κυθάρα στι παραλίε των Χανίων. Ούτε τσούχτερο ούτε τίποτα δεν πλησιάζανε τότε. Φεύγανε, πήγαινε σε άλλε επίρου. Τώρα που έχει καιρό να τραγουδίσει, κυρία Μπακογιάννη, να τα αποτελέσματα έχουμε γεμίσει τη ΜΟΒ. Τις τσούχτρε, επόμενο, επόμενο level θα είναι οι ακρίδες Με όλα αυτά που έχουν γίνει στο λαό κανονικά Κατά μία είναι υπάρχουν ε? Αλλά θα βρθούν και κανονικές ακρίδες Διότι αυτό δεν είναι θητεία κυβερνητική Είναι αυτά πληγές του Φαραώ Κάθε τρίμηνο κάτι ξεσπάει Κάτι γίνεται και πάμε και παραπάνω και παραπάνω Και ακόμη πιο πέρα Είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται ε, Με τη Γαλλία είχαμε εκλογέ πάλι το δεύτερο γύρο προχτές και όπως παρακολουθήσατε ανέβηκε ακροδεξιά θυμάμαι όταν είχε βγει ο Μακρόν το 2017 που έλεγε και ο Μακρόν και όλοι εδώ εφημερίδες, δημοσιογράφοι αναλυτές ότι η άνοδος του Μακρόν στην εξουσία εξαφανίζει την ακροδεξιά στη Γαλλία αυτό μάλιστα έλεγε και ο ίδιος ο Μακρόν ότι εγώ θα εξαφανίσω στο χρονοτούλαπο όπως λέμε εμείς την ακροδεξιά. Το 17, λοιπόν η Λεπέν έπαιρνε 22% στις προεδρικές Τώρα η Λεπέν πήρε 41%. κάπως έτσι την εξαφάνισε ο Μακρόν. στις βουλευτικές το 2017 η Λεπέν είχε 8 βουλευτές και χθε προχθέ πήρε 89 βουλευτέ. Εντεκαπλασιασμό των βουλευτών. Κάπως έτσι ο Μακρόν εξαφάνισε την ακροδεξιά. Η ακροδεξιά δεν εξαφανίζεται με τέτοιου τρόπου, με τέτοιε πολιτικέ και τέτοιε επιλογέ. Θέλει άλλα πράγματα, αλλά θυμάμαι τα πανηγύρια όλων πριν. Κάποια χρόνια, πέντε χρόνια, ότι έτσι εξαφανίζεται η ακροδεξιά. Το ωραίο είναι τη σήμερα το πρωί στο Open ο Παυλόπουλο διάλεξε να φέρει το Βορίδι το Βορύδι, για να το ρωτήσει αν ανησυχεί ο Βορίδι για την άνοδο τη ακροδεξιά στην Γαλλία. Φαινόμενο ο Λεπέν στην Ελλάδα, επανεμφάνιση τη ακροδεξιά εξαιτία τη ενεργειακή, οικονομική, επισητιστική ενδεχομένω κρίση. Βλέπετε. Όχι, δεν βλέπω. Δεν, δεν το πιστεύω αυτό και παρακολουθώ πολύ προσεκτικά και το τι κινείται αν θέλετε και το τι υπάρχει στα δεξιότερα εντό αγωγικών το λέω της Ν. Δημοκρατίας δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ε, η, η κοινωνία στο πώς συντάσσεται ή συμπαρατάσσεται με μια τέτοιο τύπου κριτική ε, προς την κυβέρνηση Αφού δεν ανησυχεί ο Βορύδη για την άνοδο τη ακροδεξιά στη Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα, νομίζω πρέπει να νιώθουμε όλοι ήσυχοι. Για να το λέει ο Βορύδης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Είναι ο πλέον ειδικό να μπορεί να αναλύσει όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, είχε ένα τσι περίληπο ύφο που ανέβηκε ακροδεξιά στη Γαλλία, ενώ από μέσα του πανηγύρια. Χορούς και πανηγύρια, το καταλαβαίνει ο καθένα. Θα πάμε σε έναν συνάδελφο του Βορύδη, τα πέτρενα χρόνια του Λάου, για να τιμήσει και αυτό στην Παγκόσμια Μέρα Μουσική.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 Η Εκκλησία ποτέ δεν πεθαίνει. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Είναι ωραία αυτή στο λαός, Ο καρατζαφέρη είχε συγκλονιστεί με τους στίχους της Κέτης από το τραγούδι, το περίφημο, το οποίο η στίχη είναι γραμμένη στον αστράγαλο, ούτε καν στο γόνατο, επιφάνεια, χάλια. Σαράκια μέσα, μεράκια, παιδιά του πλάτο, Ότι να είναι, ότι του φανεί Ε, εδώ Το έλεγε σε πεζό ότι η πατρίδα, η θρησκεία Είναι η στίχη των παπαροκάδων Είχε πάρει από το τραγούδι <Και> Θα πει κάποιος κατά την πολιτική άποψη Είναι και η αισθητική Λογικό, λογικότατο, αποδεικνύεται Για άλλη μια φορά Πρέπει να κλείσουμε όμως και με τους δύο ηγέτες Τον προηγούμενο πρωθυπουργό Τον τωρινό πρωθυπουργό τον υποψη... Ψήφιο Πρωθυπουργό νούμερο 1 και τον Υποψήφιο Πρωθυπουργό νούμερο 2 Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδε που λέει το θρυλικό αντάρτικο άσμα Πρέπει να σπάσουμε τις αλισίδες Δεν έχουμε καιρό για και άλλες ελπίδες Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο Είναι αρκά, πολύ αργά και για τους δύο Πρέπει... Να σπάσουμε τις αλυσίδε. Δεν έχουμε καιρό Αντίω ωραία γλαρέτσα Είναι αρκα πολύ αρκά και για τους δύο Μάρα λα λα Αρκετά. γιατί χανόμαστε. Αρκετά. Πρέπει να σπάσουμε τις άτιμες, τις αλυσίδες. Τις αλυσίδες, τις αλυσίδες. Δεν έχουμε ελπίδες πρέπει να φύγουμε χωρίς αγίω στα τσακίδια είναι αργά πολύ αργά και για τους δύο αλλο τραγούδι να εννοούσω Τσίπρας, το αντάρτικο αυτό μας ήρθε πιο έτσι όπως τον ακούσαμε η Μαρινέλα με τις περίφημες Αλυσίδε που πρέπει να τις σπάσουμε Και ο Κυριακό Μητσοτάκη μαζί με τις αλυσίδε που πρέπει να τις σπάσουμε Εδώ είναι Ελληνοφρένεια Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής 2 11 10, 80 8 80 Το τηλέφωνο επικοινωνίας γιορτάζει και αυτός Τραγουδάει χορεύει, κάνει τα πάντα Την Πέμπτη είναι και στη Θεσσαλονίκη Στην πλάζ Αρετσούς πάνω έχει εμφάνιση Θα είναι το μεσημέρι εδώ, το βράδυ θα είναι εκεί Πολυδιάστατο. Email, το mail του σταθμού αυτή την ώρα, δικό μα, η διεύθυνσή του δηλαδή, radiopapakiparpolitik.gr Ο Δημήτρη Χίρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr Το επίσημο site το ομίλιο ελληνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού, κολλάει και στι πρώτε διαφημίσει. Άκουγα πριν λίγο αυτά τα ωραία που είχατε και λέει ο Βελόπουλο. Αν ήμουν ο Πρωθυπουργό, με το παραμικρό που δάκαναν η Τούρχη. Πάση δύναμη και πά η ισχύει θα χτυπήσαμε τη Τουρκία. Πώ και πολλά σημεία. Τέσσερα σημεία θα κύσει. Τέσσερα. Θέλω να σα ενημερώσω την προηγούμενη μοναδική. Είχε έτσι και ο μεγάλο αρχιστό το Βελόπουλο στην Κέρκυρα και πήγα και εγώ σκοπαδότα να τον χειροχροτήσε και να ακούσω αυτά τα ωραία τα οποία λέει. Δηλαδή ξεκίνησε το σπίτι να πάει να δει το Βελόπουλο. Βέβαια. Χωρί να πληρωθεί. Καλάσμα, όχι, πλήρωσα. Απλήρωσε κιόλα. Βέβαια. Και σε από το κάνει και, και συγίσει. Το και εσύ. Ό, όχι, Πήγα λοιπόν να πούσει τον μεγάλο αρχηγό. Yeah. Εκείνο λοιπόν όταν τελείωσε ο μεγάλο αρχηγό έδωσε εντολή να σηκωθούν όλοι όρθιοι και να φωνάζουν όλοι μαζί Ελλάσσε, Ελλάσσε. Σηκωθείτε όλοι! Σήκω η πατρίδα! Σήκω το έθνο! Σήκω η Ελλάδα! Λοιπόν. Και εγώ ταπεινώ σε τόλμη να ανοίξω το στόμα μου να τον ρωτήσω κάτι. Όταν λοιπόν αντιλήφθηκε ο κύριο πρόεδρο, το ότι τον τράβαν και η κάμερα, κατεβάζει με το χέρι του την κάμερα του δημοσιογράφου και μου λέει, χωρί να προλάβω εγώ, να το απευθύνω την ερώτηση, μου λέει σε μένα τον παλιό. Σε μένα τον παλιό και φεύγει τρέχοντας Και από τον κοινικάω να τον βρω ακόμη. δεν μπορώ να τον βρω. Αν μπορέσετε να βοηθήσεις να τον βρούμε μαζί. Τώρα, εγώ κατάλαβα, ε. Ε. μάλιστα. Τώρα, τι να πω, εκεί στη συνέλευση των ψεκασμένων, ξέρω εγώ. Βρείτε τα μεταξύ σα. Δεν ασχοληθώ. Τι να πω, ξανά, αν να βάλει ένα χεράκι και να τον βρούμε. Γιατί το θα βάλω θα, Έχει... βάλω, θα βάλω χεράκι. Εμεί θα κάνουμε αυτό που λέει η ορθόδοξη συνείδησή μα, διότι είμαστε νεάντερνταλ με λογική και άποψη. Μα γιατί το προεδρεύει τον Βελόπουλο, Σινιού, αφού ο Βελόπουλο τουλάχιστον είναι ειλικρινή. Με αυτέ τι μαλακίε έκανε τον Άδον Υπουργό Ανάπτυξη, τώρα θα κάνει και το Βελόπουλο. Αυτό, Το βλέπει. Προβλέπει το μέλλον, σκέφτομαι ή το φτιάχνει το μέλλον, του Σινιού, αυτό δεν ξέρω. Όλα μαζί γίνονται τώρα Θα έρθει η στιγμή που θα στριμωχτούν τα ακροδεξιά του κούλι στι εκλογέ και θα βγάζουν αυτοδυναμία. Θα συνεργαστεί με τον ακροδεξιό Βελόπουλο. Ε, κούτσα-κούτσα, συγκυβερνήτη, μετά υπουργό. μετά από την Νέα Δημοκρατία κατευθείαν ξέρεις πως είναι. Αλλά οι κεραλυφές, κεραλυφές. Βάζτε μία το πρωί στα χέρια, μία το απόγευμα και μια το βράδυ και δεν περνάει ούτε κοροναϊός, ούτε οι γρήπης, ούτε ιώσεις, τίποτα. Έλαβο Στόλι, καλησπέρα. καλησπέρα. Ποιο? Ο Σιμεωφόρο, ο Μαράκα. Σιμεωφόρο? Ναι. Ρε τον φάγατε, ρε, τον άνθρωπο, ρε, τον Biden. Τι, έφαγε τούμπα, είδα, Ναι, με το ποδήλατο. Α, Α, αλλά ήρθε μετά από χρόνια η δικαίωση του Ανδρέα Τζόφι Παπανδρέου που γελούσανε κάποια ζώα. Εδώ, μπλαντάρχη έπεσε σε ακινησία, ο δικό μα δεν μα ο <laughs> πάλι δις πλανητάρχης τώρα. Ιταλική Άσε με τρόφια. τώρα με τους κακομύριδες τώρα. Δεν είναι. δεν είναι τους κακομύριδες τώρα. Εμείς τρέχανε με το ποδήλατο και αλλάζανε κινήστε την αλυσίδα τώρα. Ο, ο Γιωργάκης παιδί μου είναι, είναι για τώρα, τώρα. Αυτή είναι η Λιγάτα... λινάτσες. Εδώ το παιχνίδι γίνει για πρίκυπες. Δεν γίνουν για λινάτσες. Με το ποδήλατο πετάει. Θα πω σε λίγο. Έλα Σε παρακαλώ. Πήρα. Ε, στην Αγγλία του λένε: Ετοιμαστείτε να πολεμήσετε στην Ευρώπη αυτή η γενιά. Με αυτά και με την αυξημένη ένταση με την Τουρκία, πήρα να συνημερώσω ότι είμαι έφευρο Αμφίπολοχαγό. Εσύ να. και ο θύμιο να ετοιμάζεστε. Έχουμε εκπαίδευση, θα πείτε Αχ, θα μάθουμε νέα όπλα. Δε... Η χρήση του μπαζούκα. <laughs> Εσέρα κοίτα, εσεί είσαι έτοιμο για έψονε. Ποιο-πίου? Πίου, πίου, πίου, πίου, πίου, πού είναι το πιστολίνο? Πίου πίου θα πολεμήσω. Έτοιμο, έτοιμο για έψονε. Πάμε, στολή, πάμε πώ. Πάμε πόλεμο! Πάμε δεν ξέρω που θα τον βάλουμε όμω Τεθωρακισμένα. για τα είναι ο είναι. είναι ατσάλι. ο είναι Ατσάλι, ποιο κληρό. Σαν ατσάλι ο επειδή, επειδή κάποιοι πρέπει να πάνε να υπερασπιστούν τα συμφέροντα μεγαλοπιχειρηματιών, εφοπλιστών, βιομήχανων κλπ. Και ποιο θα, θα, θα, θα πάει, εμεί θα πάμε. Οι άριστη θα πάνε. Οι άριστη yeah. και η πρόγονοι του, όπω έχει δείξει η ιστορία, λακάνε σε κάτι τέτοια. Εμεί βγάζουμε είναι... το φίδι την τρύπα. Άστο. Θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μα αδέρφια, εργάτε, εργαζόμενοι για να γυρίσουμε στι χώρε των Fuel Pass, Freedom Pass, Energy Pass, τη στόχια, των μισθών πείνα, τη ακρίβεια. Γι' αυτό θα πάμε να σκοτωνόμαστε. Αν είναι να πιάσουμε όπλο στα χέρια μα και να δώσουμε τη ζωέ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 να βάλει στην κρεμάλα τη λέξη ποθαίνω, να τη βρει ο άλλος, δεν πρόκειται, θα νομίζω ότι είναι λάθος. Εδώ είναι το «Μαύρινη νύχτα στα βουνά», συνεχίζει το εορτασμός για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Ο Άδωνης μας έδωσε την, το έναυσμα, τι άλλο θα βάζαμε, εμβατήριο, στρατιωτικού τύπου, από μια πιο ανέμελη χοροδία, να τραγουδάει το μαύρη νύχτα στα βουνά» και ποθένει, ποθαίνει. Ο Δήμαρχο Αθηναίων με πολύ επιτυχημένο έργο. Το βλέπει ο καθένα, το νιώθει ο καθένα, μια βόλτα στο κέντρο, οι κάτοικοι κυρίω του κέντρου και του Δήμου ευρύτερα. Ο Δήμαρχο λοιπόν βγήκε σήμερα το πρωί να μα πει για τα έργα στο Σύνταγμα, τα οποία εντό των επόμενων ημερών δίνονται στην κάτω πλευρά του Συντάγματο μεταξύ το πεζοδρόμιο που υπήρχε μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών και το άλλο το κτίριο, το παραδοσιακό που τώρα είναι το. μαγαζί με τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά είδη και το βιβλιοπωλείο, αυτό είναι το έργο του Συντάγματο. γίνεται μια διαπλάτηνση το λέει κάθε λογικός άνθρωπος μεγάλο περίπατο το αποκαλεί ο ίδιος ένα έργο πνοής θα ακούσουμε τώρα εδώ για ποιο λόγο γίνεται αυτό το έργο σήμερα το πρόευγή και μας τα είπε ο κύριος Μπακογιάννης Λοιπόν, κύριε Πακολιάνη, αυτά τα έργα. Τώρα ξέρετε, έχει περάσει ο Ιούνιο. Έχουμε μπει στα μέσα του καλοκαιριού σχεδόν. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο σχεδιασμό. Έχουν αργήσει αυτά να ολοκληρωθούν. Κύριε Κοταρίδη, πρώτα απ' όλα γιατί μιλάμε. Μιλάμε για την εκπλήρωση μια αστική υπόσχεση, η οποία εκκρεμεί εδώ και κοντά 20 χρόνια. Mm -hmm. Και αν το σκεφτείτε, είναι ένα πολύ φυσικό έργο. Γιατί μέχρι πρότινο, όταν κάποιο έβγαινε από την έρμο, έπεφτε κυριολεκτικά μέσα σε μια χαράδα αυτοκινήτων. Τώρα θα υπάρχει μια φυσική. Τη Σερμού με την Πλατεία Συντάγματο. Εξασφαλίσουμε 3.500 τετραγωνικά ελεύθερου χώρου. Θα έχουμε τη δροσιά. Ακούσατε για τα δέντρα, ακούσατε για τα συντριβάνια, ακούσατε για την πέργολα. Διότι να συμφωνήσουμε ότι η Πλατεία Συντάγματο είναι η Πλατεία Συντάγματο, είναι το κέντρο τη Αθήνα, είναι το κέντρο τη χώρα και οφείλουμε όλοι να δείχνουμε το καλύτερο μα πρόσωπο. Τώρα θα υπάρχει μια φυσική σύνδεση τη Σερμού με την Πλατεία Συντάγματο. Να σταθούμε λίγο σε αυτή τη βλακία που είπε ο κύριος Μπακογιάννης Λέει ότι κάποιος που βγαίνει από την Ερμού για να μέχρι τώρα έπεφτε σε μια χαράδρα αυτοκινήτων εννοεί τις 4-5 λωρίδε που υπήρχαν στην κάτω πλευρά της πλατείας Ότι η Ερμού τι είναι δάσος Ότι έρχεσαι από ένα δάσος και σοκάρεσαι όταν πέσεις πάνω στα τσιμέντα και στα αυτοκίνητα Δεύτερον, η διαπλάτινηση αυτή που λέω εγώ είναι 5-10 μέτρα Τι ζούγκλα θα είναι αυτή που θα σε προετοιμάζει σταδιακά για να μπει πού. Θέλω να πω ότι θα βάλουν πέντε δέντρα, δέκα, είκοσι. Αυτό εδώ το, το φυσικό που είπε η αστική υπόσχεση, όπω την παρουσιάζει και το φυσικό έργο, θα είχε νόημα να ήταν 500 μέτρα ένα δάσο. Βγαίνει από την Ερμού που είναι τσιμέντο, τσιμέντο κανονικό, δεν έχει μισό δέντρο. Προ τα πάνω έχει κάτι δέντρα, αλλά δεν είναι δέντρα, δεν είναι σκεπασμένη με δέντρα. Δηλαδή, με στον ήλιο, ντάλα είσαι. Βγαίνει από την Ερμού, περπατά 500 μέτρα δάσο και μετά ξαναμπαίνει σε, σε μια χαράδρα αυτοκινήτων. Εδώ τα, τα, το, το πεζοδρόμιο το υπάρχουν με κάτι ψωρό δέντρα που είχε. Βάζει κάτι καινούργιο και όλο αυτό το παρουσιάζει ω ομαλή ένταξη Στην κίνηση πάλι, στο φανάρι, στο οδόστρωμα, στου 40 βαθμού που θα έχουμε από αύριο. Όλα αυτά τα παρουσιάζει ω μεγαλειώδη έργα, ω έργα πνοή και τρία χρόνια τώρα από τότε που βγήκε ασχολούμαστε με αυτό και είναι κανονικά τρύπα στο νερό. Ένα τίποτα. Και έχει τυχή ένα σκασμό λεφτά με τα πιλωτικά, με τα μη πιλωτικά και όλα τα υπόλοιπα. Μην είμαστε βιαστικοί και μιζέρια, να δούμε και το βουλεβάρ το παρακάτω να εξελιχθεί ώστε να έχουμε συνολική άποψη. Α θυμίσουμε καλύτερα την Παγκόσμια Μέρα Μουσική. Μα βοηθάει ο ε, Μόρφου. Εσύ είσαι, Χριστέ μου, η ζωή μου. Εσύ είσαι για να μου. Όσο λάχταρο εσέ μα, που κλαμούμε λάχρυμι. Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου, ε. Είσαι η ζωή μου,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 Τα δίνει όλα για το Θεό τι πρέπει να δώσουμε μωρέ. Αυτός που το σκέφτηκε αυτόν το τραγούδι για μια γυναίκα, για έναν άνθρωπο. Που αύριο είναι ένα παχύνι, ένα γεράσι, ένα γεράσι, ένα γεράσι, ένα γεράσι, ένα γεράσι, Και όμως της εγγραφήκε εν ένα τέτοιο τραγούδι. Ε, είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου, γλύκα μου και φως μου, το φιλί σου δώσ' μου. Είσαι η ζωή μου. Η αναπνοή μου Μα ψες φωτιά μέσα στην καρδιά Δεν αντέχω πια ε? Γλυκά μου και φως μου Το φιλί σου μου. Μη με τυρανάς πες πως μ' αγαπάς με τι, πονά. Τι πρέπει δε μου να κάνουμε εμεί εμείς για το Θεό Μες στην εκκλησία τραγουδούσε Καζατζίδη, Ο Μόρφου Περνάνε πολύ καλά, δεν είναι. Ε, περνάνε πολύ καλά κάτω στην Κύπρο και αυτό φαίνεται. Βγαίνει προ τα έξω, του έλεγε το λαϊκό τραγούδι και έκανε τον παραλυσμό με τη γυναίκα που μπορεί να είναι και στο χώμα, όπω είπε. <laughs> Αλλά γράφτηκε ένα τόσο ωραίο τραγούδι. Για το Θεό που δεν είναι στο χώμα, πρέπει να γραφτούν οι ίδια ή ανώτερα, καλύτερα τραγούδια. Προ το παρόν μένουμε σε αυτά. Καζατζίδι και όλα τα υπόλοιπα. Σειρά τώρα ο Λάο. Παρακαλώ πολύ Airbnb. Ναι, Airbnb, ναι. ναι. Ενδιαφέρεστε ε, για το σπίτι. Ποιο σπίτι. Ποιο Airbnb. Συγνώμη, τι τηλέφωνο είναι αυτό. Ε, πήρα, στην Airbnb δεν πήρα για πληροφορίε. Βεβαίω τι ενδιαφέρεται. Θέλει να κοιτάστε σπίτι, αυτό κάνει Airbnb. Ναι. Ε, όχι, το δικό μου το θέμα είναι το εξή, κυρία μου. Έχω κάνει μία καταχώρηση μια αγγελία. Που αφορά τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή είναι φίλοι μου. Εγώ μένω. Με... Εννοιάζετε κάποια σαν... φίλη σα. Να σα εξηγήσω. Ναι. Ε, έχω κάνει την καταχώρηση προς δικό της, σε δικό τη λογαριασμό. Σε δικό της λογαρια... Δηλαδή άνοιξα, άνοιξα με τα στοιχεία τη την ταυτότητά τη. Κατάλαβα, λέγεται... κατάλαβα. Έχετε βάλει φωτογραφίε. Μα... Μπράβο. Εδώ είναι το θέμα μου. Όπα. Την... Ποιο είναι το θέμα. Ενώ έχω καταχωρήσει την ταυτότητά τη κανονικά. Ναι. Μετά τη λέω στείλαι μου μια φωτογραφία σου. Η φίλη. Σα είναι βάρη, ευρίχολο, είναι διαμπερί, είναι βίλια. Φίλη μου. Τη φίλη σα δεν νοικιάζα, τι είπατε. Ναι, αυτή έχει το διαμέρισμα και εγώ τη το πέρασα στο Airbnb. Τι το πέρασα. Για διαμέρισμα δηλαδή... μιλάμε. Για διαμέρισμα μιλάμε, ναι. Και όταν σα είπα εγώ στην αρχή, αν παίρνετε για το σπίτι, γιατί μου πατώχε. Για ποιο σπίτι, κυρία μου, δεν σα καταλαβαίνω. Για το Ή διαμέρισμα. Λέτε, ποιο δια... Εσεί ξέρετε εγώ για ποιο θα μιλούσα. Όχι, αγαπητέ, εγώ με Airbnb. Για σπίτια μιλάμε πάντα. Ε, ναι, δεν κατάλαβα. Σα είπα εγώ για ποιο συγκεκριμένο δε... σπίτι. Όχι, για σπίτι μιλάμε. Βάλτε το σπίτι του λαού, τι με νοιάζει Ναι. Το θέμα είναι το εξή. Τώρα, Α, ποιο ότι, είναι το θέμα. Ότι μου ζητάει το σύστημα για να ολοκληρώσει λέει, τη διαδικασία υπαλήθευση ταυτότητα μία δική τη φωτογραφία μέσω τη webcamera. Εδώ πέρα που έχω στον υπολογιστή. Άρα βγάλτε μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία. Ε, εννοείται πρέπει να βρεθώ μαζί τη. Έτσι, να βρεθούμε μαζί, να τη φέρω στον υπολογιστή και να βγάλει μια φωτογραφία. Αυτό εννοείται. Δεν ξέρω που το πάτε. Αυτό εννοώ όμω, ναι. Βάλτε τον υπολογιστή να γράφει όταν είστε στον καναπέ και τραβήξτε... Α, Ένα, εγώ... ένα screenshot μετά και στείλτε το Ναι κυριέ μου, απλά εγώ δεν είμαι μαζί της Λέω πρέπει να βρεθούμε για να γίνει να... αυτό Όχι, ήδη είναι στο σπίτι της ναι? Και εγώ Είμαι στο δικό μου το σπίτι και κάνω τη δική τη καταχώρηση. Δεν μπορείτε να βρεθείτε σε κοινό σπίτι. Ε, ναι, αυτό θα κοιτάξω τώρα. Ε, ωραία. Ναι, να, να βρεθούμε σε κοινό σπίτι. Ναι. Έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε. Γιατί. Το σπίτι ναι. που βρίσκεται. Το σπίτι στη φούρκα βρίσκεται. Στη φούρκα. Ναι, Χαλκιδική. Το σπίτι που θα βρεθείτε ή το σπίτι που νοικιάζεται. Το σπίτι που νοικιάζουμε. Εμεί το... μπορούμε να βρεθούμε εδώ, Θεσσαλονίκη, ναι. Άγισε από Θεσσαλονίκη είστε και δύο. Ναι, ναι, ναι. Ε, ωραία. Λοιπόν, η κυρία Δεν έχει μέσα κάμερα, δεν έχει κινητόμη φωτογραφική. Ε, έχει, αλλά πώ θα μπει στο σύστημα, Εγώ ακόμα είμαι στη φάση που την καταχωρώ. Εσεί είστε, το... είστε ο ειδικό που τη βοηθάει τώρα, Έτσι. Μπράβο, έχει ειδικό. Ένα φίλο που είπε ότι εγώ, εγώ... εγώ ξέρω, Άσε θα το κάνω. Μπράβο. Γιατί εγώ το έκανα αυτό. Έχω τρία σπίτια δικά μου. Κοιτάξω την Airbnb. Άτσα, ναι. Και δεν πέρασε από το μυαλό σα να βγάλει φωτογραφία, να σα στείλει και μετά να ανεβάσετε. Άνοιξε νέο νέος κόσμος. Αλλιώ η άλλη λύση κύριε μου δεν είναι το να βρεθώ μαζί τη να ανοίξω τον υπολογιστή και μέσω τη κάμερα, εδώ της web camera κλάκ να τη βγάλω μια φωτογραφία και να τη στείλω. Και αυτή η λύση είναι μια λύση που πρέπει να με πάρετε να με ρωτήσετε για να σας τη δώσω. Ε, όχι. Α. Όχι. Απλά, απλά εντάξει, ε, ε, ε, έψαχα να βρω το τι θα κάνω γιατί εγώ... Έχω... Ναι καταλαβαίνω θα... και εγώ λύσεις προσπαθώ να δώσω. Φωνάξτε τη στο σπίτι πείτε τη σε έλα να δούμε ταινία. <χω> θα τη στείλω αλλά το Θεό είναι να το περάσει το σύστημα το δεχτεί, Θα το περάσει μετά μου. το σύστημα Απλά προσέξτε να μην φαίνεστε και εσείς τη φωτογραφία Ε όχι βέβαια Χαλάσω εγώ τώρα εκείνη την ομορφιά Ωραία οπότε θα το κάνουμε έτσι Για το Airbnb ε... στο Tinder βάλτε ό,τι θέλετε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 Που σημαίνει υδραγωγό. Που σημαίνει υδραγωγό. Grinder. Εντάξει. Λοιπόν, VR-α. Όχι, όχι, Α, Ι, Ι, Καλά, δεν ξέρω κιόλα. Από κάτι φίλους έχω ακούσει. Δείτε το στο Google. Θα το δείτε. Δεν ξέρω παραπάνω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για καλά. σας σα. Γεια σας κύριε μου. Γεια σας Δίνουμε λύσει, αν καταλάβατε, σε προβλήματα. Δυσεπίλητα, δεν μπορούν να λυθεί με τίποτα Του έδωσε εδώ τη λύση Ο Αποστόλης θα καταφέρανε Φαντάζομαι θα γίνει η δουλειά όπως πρέπει Τιμούμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής Το τραγούδι που σφυρίζω κάνοντας τους πολλά σου φυρίζω αν και αναβγεί σου φυρίζω και σιγώ μουρμουρίζω Παμ, πα, πα, πα, πα, πα. μα το όνομά μου είναι μουσικό Χατζιβάκης. Πώς θα μπορούσε κάποιος Χατζιβάκης να μην έχει σχέση με τη μουσική. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται εκλογέ. Είναι ο μόνο λόγο για να γίνονται εκλογέ. Γιατί στην προεκλογική περίοδο πάνε και γελιοποιούνται κανονικά. Όπω πρέπει. Το ΜΑΔ, το κανάλι, στι προηγούμενε εκλογέ είχε κάνει διάφορα τέτοια μικρά σποτάκια με πολιτικού που τραγουδούσαν, έλεγαν για τη ζωή του. Έχουν πολύ ενδιαφέρουσε ζωέ όλοι αυτοί. Και έχουν κάνει και πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Οπότε τα βγάζανε εκεί και να τι μένει. Ο μόνο λόγο για να γίνονται εκλογέ. Κάτι άλλο δεν βγαίνει κανονικό. Σωστό. Οπότε τουλάχιστον έχουμε όλου αυτού για να. γελάμε στα υπόλοιπα. Θα κλείσουμε τη γιορτή της Παγκόσμιας Μέρας Μουσικής με το Βασίλη Λεβέντυο ο οποίος πήγε στο X Factor Απ' το παραθύρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά Πόσο κι Είναι επικίνδυνο τελικά αποδεικνύεται κάποιε φορές να σου λέει: Να σου λένε οι καθηγητέ όπω μου είπε, Ότι πήγαινε. Δεν είσαι έτοιμο, πραγματικά. θέλει περισσότερη δουλειά. Αυτό ξεπερνάει τα όρια τη ατοχή να Άρα. μείνω στα ρούχα μου. Δεν ξέρω τι θα πούνε οι υπόλοιποι, Γιώργο. Δεν ακούσω ότι δεν τραγουδά καθόλου. Μην είστε τόσο αμεδείς. Βασκάλες όταν τα αδέρφια σου δεν τα ακούσαν οι συγγενείς σου Κάποιος άλλος, κάποιος φίλος, κάποιος. Τέσσερα φίλες, μην πας τώρα εκεί. Τροπίτσας ρε! Τροπίτσας! Τα λες ε, καλύτερα από ό,τι τα τραγουδάς. Δεν νομίζω ότι είσαι έτοιμος να τραγουδίσεις. Γιατί είναι πάλι ο να το πω έτσι λαϊκά και φιλικά. Να το συγκεντρώσουμε όλο αυτό, Γιώργο, τι λες. Μην είπα. Σ' αγαπώ πολύ, είναι και από μένα με πολύ, πολύ αγάπη όχι. Και από μένα όχι. Και από μένα όχι. Και ας Έτσι του κλείσαν αυτή την καριέρα Και έχουμε τώρα Στην πολιτική καριέρα Τον κερδίσαμε όλοι οι Έλληνες Φτάσαμε στο τέλος Τρίτο μέρος του λαού Μας πάει στη διαφημίση αμέσω μετά μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα εμείς αυριού γεια σας. Το είχε ένα διήμερο το πάμε στη Δραπετσόνα. Όλοι οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν ανέφεραν το παραμικρό. Αποκλείεται. Εγώ Ζαν νομίζω ότι θα είχαν στείλει όλοι κανάλια, κάμερες. Εγώ δεν είδα τίποτα. Ε, δεν είδε εσύ, αποκλείεται να μην είχαν στείλει. Ήταν εκεί όλοι. Η Τσιμτσιλή είχε έρθει, η Σίσι, η Ζίνα, όλε εκεί ήταν. τί εγώ αν σε καμιά παραλία κλοτσούσε κανένας καν αγατάκι καμία βεικαριά εκατοστά παραπέρα. Αυτό δίδε ανά καμία εβδομάδα. Αυτή τη μαλακία κάνετε το πάμε. Κλοτσήστε καν σκοτώστε κανα πεδί Μην ταράζεται με αυτή την λατρικό πόλο. Είναι ρόλο αυτή, ρε, παιδί μου. Είναι ρόλο το έργο τη νέα δημοκρατία. Ταιριάζει τα μάτια. Όπω ήταν δηλαδή αυτοί που ήταν όλοι πάνω στην εξέδρα και κάτω ψωριά σχόλια μόνο του. Την είχε ζήτη την φωτογραφία. Καλά, ρόλο σημεία, ρόλο ο άλλο αυτό δεν είναι θεία δεν είναι, δεν είναι, είναι κόμμα. Διάζει, τα ίδια λέμε παιδιά. Για τον άδωνη λέγαμε μου ότι ήταν νερό, το Βελόπουλο ρόλο, ο, ο βαριδό ρόλο. Η 120 ενωμένοι δεν είναι εκεί μέσα. Είναι, δεν είναι ακόμα. Ο Μπογδάνο ρόλο, άσεμα αγάπη. Μου. Είναι το θέατρο του παραλόγουα μου Αυτή είναι η κυβέρνηση των Vijal.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 Καλό καλώ στα μάτια μα τα δυο. Α σε μαλάκα, πολύ αυτό το χειμώνα, γι' αυτό δεν σ' έπαιρνα. Δεν μπορούσα, έπρεπε να αλλάξω αμάξι, γάμισε τα έψαχνα λεφτά, γ... Και τελικά βγήκε η Βγήκα πάλι στη δουλειά, πάλι με στη δουλειά και σακούω. Ναι, αστικά ρε, λ... τι να κάνω. Είσαι η παρέα μου στο ταξί, σε πάντα η παρέα μου. Λεφτά που βρήκε, πες μου. Λεφτά, μαλάκα, τι να κάνω. Πούλησα το κορμί μου το φιβίσιο, έπιασε κάτι ψηλά, έβαλα και ένα δάνειο. Γ... Μισέ, τι <laughs> να πιάσει, ψηλά θα πιάσει το κορμί σου, άστο. <laughs> Πιάθα ρε μαλάκα, είμαι 20χρονό. Πιάθα και εσένα να πούμε που που βλέπω ότι σε καβλό. Όλε τι Τώρα τι είσαι, Εξιντάρα κολόμπα. Άιστο διάλογο. Ναι, Μωρή Καριέλα, δεν έχω φτάσει ακόμα ρε μαλάκα. Όχι, πενιντάρι σημαίνει. Κολόμπα πάντω. <Κολλόμπα>, ε, εντάξει. Τι πω είσαι, Μωρή Αδερφή. Είσαι μες στο νερό Όσο γουστάρω είμαι Εγώ είμαι πάντα νέος. Ε ναι, είσαι νέος γιατί έχεις κολαρά και σπριγγυλό <σοίλω> Να <σοίλω> τα, τα <βλέπεις? σοίλω> Άρε βαλιά Σε να πούμε να σου πω την αλήθεια Μούλησες λίγο <σοίλω> Στην αγορά του κρέατος Εγώ θα πιάνε καλύτερη τιμή Και καλά και φτηνά κορίτσια Ε ναι καλά είσαι πιο νέο <συρίζει> Αλλά εσύ Όταν εμεί ταξιδεύαμε εγκρόποι με τις μηχανές μαλάκα με την παρέα μου Εσύ είχες βέλαμος, το έχω ξαραπεί μωρί αδερφή Στο χωριουδάκι σου είσαι να είμαι βέλαμος ποντιλατάκι Δε γαμιέσαι μυ... Με δύο ήμουνα με τζογκάκι αυτόματο <συρίζει> <συρίζει> Δώσε κάζι <κάσιμο>, μωρί <ρε>, ανάπηροι <συρίζει> Βέλαμος δρε μαλάκα σιγά μην είχε δύο τότε Βέλαμος μικρότερος με την ταχύτητα στη μέση Δώ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 Μαλάκα, θα πάμε θα μα βρέχει θα... το κύμα τα παπάρια. Πρώτη όμω, μπροστά στο κύμα, χτυπώσε το κύμα τα πόδια μα. Εμεί θα βγάλουμε το κολλαράκι μα έξω, θα μου βάζεις λάδι, θα σου βάζω λάδι και θα περάσουμε τζάμπα χαρί. Εγώ θέλω μπροστά μπροστά να είναι, να μα βρέχει. Εμπρισσά σου είπα 600 ευρώ, το, το σετ πλήρωσα. Α. Το έχω κλείσει μέσω Το e-banking το πλήρωσα. 600 <συνά> το σετ, τι με πέρασες παιδί μου. Για καμιά φθινιά. Α το διάλογο γύφτο, στα φθηνά θα με πα. <συνά> κύμα, πρώτο τραπέζι κύμα θα <συνά> σε <βγάλω>, Στα <συνά> μόστα γύφтика, εσύ το διαώς σου Ερε μαλάκας, την βζάρω πρότο την σου Αυτές είναι πιο ακριβές. Να το ψάξουμε. Να το, ψάξουμε, να να το ψάξουμε, δεν ξέρει. <laughs> <laughs> Άμιτα, άντε ρε, να καλά, θα κλείσω που Και σε πρόλαβα. Πότε κλείνεις. Έχει λίγο ακόμα, έχει αρχές Ιουλίου. Ά, αρχές Ιουλίου. Ε, τι έχει ρε, μα, <laughs> έχει άντε,